Έλα πώ ρε! Έλα! Εσύ, εσύ, εσύ. Εγώ! Ωραία. Καλό φθινόπωρο να πούμε ναι. και στο Θήνιο. Χαίρομαι! Καλό από καλό καιρό! Καλοκεράκιδε! Είμαστε εδώ! Χειμωνάκιδε! Το, το... Πούλο! Περιμένετε! Εμεί σεβόμαστε τι εποχέ. Τώρα μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Χέρο που το Θήνιο, δεύτερη φορά που συμφωνώ με τον Πάο, εξεστέρισε το πασόκ. Απέδειξε ποιο ήταν ο που Πομάντρεο να σαλίκη σπουδιάζει την πατρίδα μα σε τον άνθρωπο. Άφησε όμω ισχυρή παρακαταθήκη στου επόμενου να τη διαλύσουν και αυτή. Το ξέρετε πολύ καλά. Mm. Από το μέχρι σήμερα. πόσο μα καταχρέωσαν εκεί, οι γίδεμοκρατε, για να είμαι σε ρεαλιστέ. Εσύ μπροσέδη, ω ποτασικά, έχουμε μιλήσει άλλε φορέ. Πάντα. Θα συμπαθώ, με όλο που διαφώθω ο Δεν είναι καθόλου αριστερό, δεν έχω καμία να συμφωνή σε κάτι με αισθέρου. Αντιπασώ, γιατί... απλά. Σα πιάσαμε εκεί, το κατάλαβα. Ορίστε. Είστε απλά αντιπασώσει και σα πιάσαμε εκεί, το πια. Εντάξει. Πασόκος, τίποτα, δεν... εγώ να σου πω, είμαι ένα άνθρωπο που θέλω να μην με πειράζει κάποιο, να πληρώνει οτιδήποτε στο κράτο, να μπει. Νομικο κυρέα, ρεύμα, αυτό το πιάνω. Εντάξει, κύριε Πανταλήση. Σωστό, Μητσοτάκια, για πάντα. Ούτε Μιτσοτάκη σήμερα, φίλε μου. Όχι, εγώ φταίω. Υπά... Επειδή μου, Μιτσοτάκη τώρα, όποιο δεν σα διαταράσει την κοινωνική ειρήνη, σα ξέρω εγώ. Μιτσοτάκης είναι όλα σε τάξη μιτσοτάκης. αλφαδιά. Το πιασα, εντάξει. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν την έχω δει. Ο Μιτσοτάκη προστήμαρε του συνταξιούχου γιατί δεν έκαναν το εμβόλιο το ψεύτικο, το αλήτικο που σήμερα έπρεπε να περάσουν σε. Α, σε... είμαστε σε ψέκα ε, επίπεδο. Τώρα το έχω. Μπερδέθηκα και λίγο. Κατάλαβα. Και οι είναι καλέ. Και τελειώνει το άφορο του Ομίζωτά, για να ο άλλος που διαβάζει τα γράμματα του Χριστού. Και και μόνο που το κρατάς στα χέρια μου να έχετε επιστολέ του Ιησού, Ο μοναδικό άνθρωπο στον κόσμο. Ναι, ναι, το με το που χάστηκε ο καμένο και κάνει καριέρα σαν Τέλο πάντων. να με Δεν θα με Ο κομμονωμό αρπάζει την περιουσία Δεν έχει Καίσου θέμα, δεν μπορεί. Πιστεύω. Έχει καθίσει το σφυροδρέμπανο και δεν βγαίνει. Λοιπόν, έλα να είστε καλά. Να πάνα να σε ρίξει χείρα, να πάω να σε ρίξει λίγο σιτάρι με τον δερπάνη. Σε <σταλείς> αλλά <σταλείς> το αρέσει το καλαμποκάλευρο. Τέλος πάντων, λοιπόν, να είστε καλά. <σταλείς> Τώρα μα έχει ζαλίσει τα αρχίλια με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αγοράκι, μπα, τα... μπα, τώρα σε ζαλίσει τα αρχίλια. Τώρα δεν το προσκυνάγατε τον Ανδρέα. Το 2024 τα ζω τα παιδάκια μου με το ταξί που πήρα το 1987. Η μάνα μου καθαρίστρια και ο πατέρα μου οδηγό στα λοφορεία. Και ο γιος Μαλάκα. Άστε τον γαλαμπούκι να λέει ό,τι θέλει. Άμα πα ψωμί και δεν το εκτιμήσει, είσαι 7 φορέ Μαλάκα. Μωρή <Ρι> <γύρισες> με μαυρισμένο κολλήρα Ε, ό,τι μπορούσα. Ο γυμναστήριακος τη Μωρή ξεκίνησε. Αντε τε μαλακάκουγα το καιρό να πούμε τι κονσέρβες. hey σου, Τι γίνεται. Ε? Γιατί δεν σα κονσέρβα, τι παθαίνεις. Ναι, εντάξει, μα άκουσα και εμένα να πούμε πολλέ φορέ. Ε, βλέπω εδώ να πούμε γίνεται χαμό στο ΣΥΡΙΖΑ. Πήρα και εγώ να πω τη μαλακία μου. Σε, γιατί <Ρι> <σιγά τόσο>. <Ρι> <Ρι> εδώ τη Τον αγαπημένο μου το Στέφανο, το γυμναστηριακό, το φουσκωτό, το όμορφο το παιδί, να φύγει όσο είναι καιρό από το μπουρδέλο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι σου νοιάζει σε ένα, Μωρέ. Μω, α, για να είναι στη διαδημοκρατία μαζί σα, το καταλαβαίνω. Πέρα, μα, μα εκεί ανήκει ο άνθρωπο, Ρεαγοράκι μου, κοίτα τι φάντα στο καθρέφτη, ρε. Με όλα αυτά τα λέσια σου, λογοκλά να πει. Τι δουλειά έχει δεκακομήρια εκεί πέρα. Φύγει, Ρετράβα, στα μυτοτάκια, δεν πιάει ρε. ρε. Όποιο είναι Σι ριζέο <στονίκη> είναι και ωραίο. Τσα <στο> αγαπώ πολύ, καλή αρχή και θα τα ξαναπούμε. Πού είσαι, Μωρή δασκάλα. Εδώ. Τόσε διακοπέ ρε μαλάκα δεν κάνει κανεί, α πούμε. Τι ζωάρα κάνει. Μη ζηλεύει. Εννοείται ζηλεύω. Μαζέψω. Από την άλλη, ρε μαλάκα εσύ φεύγεις και γυρνά και δεν ξέρει αν θα βρει δουλειά, αν θα έχει δουλειά να κάνει. Οριακά τον πρόλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ισχύει. Παλιότερα ξέραμε, κάτι θα βρει. Βέβαια και τώρα, ε, λέω στη χειρότερη, κάποια από καίδια θα βρεθούν. Ε, αυτά βρήκα. Είναι C, C, R. Πώ λέμε, Σίση, την πριγκίπησα. Με αρ και όλα υ. Ε. Τι έγινε, συνήθω, δηλαδή κάτι για τον Ιούλιο. Βλέπει την ανασφάλεια στον κλάδο μα, τη βλέπει. Το βλέπω, δεν είναι κλαίσει. Πλείτε με δηλαδή. το κασελάκι. Ο κλάδο τη το... άτυρα πλείται. Να σου πω, όσου μήνε σπούσξε να ξάπλω στην παραλία. Έγραψε κανένα λάβει να σε δούμε, μαλα... Άτε, να δούμε τι ίδιε μαλακέσει άλλα σπάλι. Έγραψε. Έγραψα καινούριε μαλακίε. <ΣΣΣ> Στο ο Κούλε θα είναι στη Θεσσαλονίκη ενόψει της ΔΕΣ. Άρα, να μην πάμε στη Θεσσαλονίκη, ναι. Ναι, θα είναι φρούριο, λέει η πόλη. Τώρα ναι. έρχεται και το μετρό τον άλλο μήνα, σε δύο μήνε. Άσε, τώρα θα γίνει χαμός Άσε, κάθε δύο μισή λεπτά, να μην ξεχνιόμαστε και μετά από Κάθε και νέα Ματ από την Αθήνα. Τι θα είναι χωρί τα Ματ. Δεν υπάρχει χωρίς ΜΑΤ. Δεν υπάρχει, mm. που τα είχε καταργήσει ο Α, λοιπόν, να πάει, να μια εκεί βλέψεις στην αστυνομία Για την κατάργηση των Μάρκετ. Ε, αυτοί τα επαναφέραν. Ο Τσίπρα καλά τα είχε κάνει. Γενικώ αυτή η ατάκα, ο Τσίπρα καλά τα είχε κάνει. Θα φορεθεί ε. πολύ φέτο, να ξέρει. Θα φορεθεί, λε, σε. Συντονίσουν. Εντάξει, θα το έχω υπόψη μου. Ναι, όχι σε εμά, αλλού. Αλλού, να κατάλαβα. Mm. Θα έχει πολλέ διαδηλώσει, παιδιά. Κατεβείτε. Πηγαίνετε εκεί που θέλετε. Εκεί Γιατί που... να κατεβούμε. Δίνουμε Δεν... στη λαϊκή κανένα ευρώ παραπάνω και τέλο. Μου λένε ένα κιλό μίλα ένα ευρώ. Παθαίνω σοκ. Και του αφήνω περισσότερα για να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Και είμαστε εντάξει. Ε, ναι, Έχουμε τη συνήθιση, ηχύριε να κατεβούμε και σε διαδηλώσει ή είμαστε. Και πότε θα κατεβούμε από τα όλε τι διαδηλώσει. Είδε, έχει μια υποβίβαση του να κατεβούμε, να ανεβούμε έχει σημασία. Δηλαδή κατέλεσε παπάντε λένε οι περισσότεροι ναι. που βρίσκουν δικαιολογίε για να μην πάρουν προθαρά να μην κουνήσουν από τη βολή του. Ο καιρό είναι βολικό, δεν έχει καύσονα, δεν θα, θα βρέχει, δεν έχει μόνο. Άρα, βολεύουν οι συνθήκε. Να σου πω. Πότε λέει ότι ο κούλη σε πέσει. Όταν τον αμφισμπητήσουν μέσα από το κόμμα του. Τότε. Απλά τα πράγματα. Απλά τα πράγματα. Εκτό καν έρθει ο μέγα μεσία, το εθνικό κεπτά. Με το φρέσκο Ινστιτούτο αυτόν που έχει, ξέρεις Ποιο είναι το Εθνικό Κεφάλαιο Που έκανε ένα Ινστιτούτο τώρα πρόσφατα Ναι Έλα μωρό διαβολικά καλός Μπορεί να μοιάζει διαβολικός αλλά γίνεται για καλό ο, Αν έρθει καλός, το ε? Εθνικό Κεφάλαιο και μα σώσει τότε θα πες το κουλή. Δηλαδή τότε θα καταλάβουμε όλοι ναι. τι χάναμε Να σου πω, τελικά κατάλαβα, πήγα φέτο στην πατρίδα μου. Αρχαντροπολίτη είμαι, δεν τρέπομαι να το πω. Παρ' όλα αυτά που υποθύμνιο και έχει απόλυτο δίκιο. Ρε, Εάν δεν ήταν εκεί στη Νέα Μάκρη, στη Μεσύμπρια και στα Δίκελα η θάλασσα, Αν και εγώ ήταν η θάλασσα, μέχρι και η θάλασσα ρε θα είχε καεί. Είδα πράγματα από σόλοι, είμαι κοντά στα 60, πράγματα που τα θυμάμαι από την πρώτη μέρα που άρχισα να καταλαβαίνω τον κόσμο. Έχει καεί από το σουμπλέ, από τη δαδιά μέχρι και τι άπε όλο ο εύρο. Και γαμώ το σπίτι του πηγαίνουν και ψηφίζουν νέα δημοκρατία. <εθυλίες> Μην βρίζει, δεν 3 θέλω. 3 ποτότηκα, το φορές δεν έχουν δώσει δικαιώματα. <σχελίες> γαμώ τα σπίτια του, γαμώ την επόμενη φορά να καεί τη θάλασσα, ρε Πούτσικα. παρακαλώ. Δεν πρόκειται να βάλω μυαλό. Πά βόρειο έβρο επάνω και έχουν οι φωτογραφίε του γέρου του Καραμαλή και τη Χούντα δίπλα-δίπλα. Δηλαδή δίπλα, δίπλα, δίπλα, δίπλα, να σου καεί το μυαλό τελείω. Ο Καραμαλή που έδιωξε τη Χούντα, ο Εθάρχη ο Ντενέκ, τη Χούντα και αυτοί πιστεύουν καραμαλή και Χούντα μαζί. Όχι οι άλλοι μαλακισμένοι που πηγαίνει και λέει τι να σου κάνει ο μισόττα. Τι να με κάνει ο μετσοτάκι, πώς να μας δώσει κι αυτός. Ρε ένα μπουρδέλο, όπω και στην καρδίτσα, όπω και παντού, μου φίλους που έχω και συνανθέρφους, παιδιά που σε όλη τρέλα μιλάμε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να σε καταστρέφουν, να αγαπάνε δέκα γενιές, γονείς, παιδιά, αγκόνια, μισέ Και κύριε που, διώξανε τους παππούδες μα και τους πατεράδες μα μετανάστε από Schlendern στη Γερμανία και αυτοί ψηφίζουν ακόμα δεξιά. Θα πάνε να γαμμιστούνε ξανά. Τρει εκεί, πιλιά πολλά σατίστικα. Έλα, κουκλέ. Έλα. Για Παρασκευή, μια παραγγελία μπορώ να έχω. Για δώσει. Λοιπόν, μια και κοντά-κοντά σου φεύγει το καλοκαιράκι. Άμα μπορείς, βάλει το μπαϊλτσα, το καλοκαιρινό του, το που έχουν. Έτσι λέγεται. Μπαϊλτσα, καλοκαιρινό, ναι. Α, λέγεται καλοκαιρινό. Εντάξει, έγινε. Κάθε καλοκαίρι χώρα καίγεται. Για το χρήμα, το κουντρόλιο. Ποια συμφέροντα πίσω από αυτό. Και τώρα καίγεται η παλαιά Πεντέλη. Είμαστε στην αναπαύσεω αυτή τη στιγμή. Αναπαύσεως. Αριστερά είναι βριλίσια και χαλάδρκα. Κάθε καλοκαίρι η Αν κάποιος πολιτικός πρέπει να είναι όχι εγώ, όχι να Αποφάσισα να είμαι oggi Ελλάδα go Τώρα το καλύτερο σου στην ιστορία τελείωσε. Αποστάλη. Έλα. Μήπω μπορούμε να φτιάξουμε ένα μοντάζ Κυριάκου Μητσοτάκι με γουνέμπορα. Ρε Εσύ είσαι πάλι. Θα oh. το δούμε. Σε ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να βάλω κάποια σμπότ στο ραδιοφωνό σας. Τι ακριβώς. Για γούνα δέρμα. Κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας μπορεί να έχει ένα μέρισμα από αυτήν τη νέα δυναμική ανάπτυξη. Ρε, Έφερα στη χώρα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Τρεμα, σου λέω και γούνα. Θα βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο ολιστικά. Άντε και γα*** σου θα μιλήσω για μια διαθήμιση. Με τον Νίκο Γκάλι. Ρε, μαλακιάς, με εσύ πάλι. Ξίδι. Πού σου λέω το γκολόπερο, πού Είμαι πρωθυπουργό, Άντε και Κάθε καλοκαίρι χώρα πνίγεται. Βυθισμένη το διτανικό, από τον Τουρισμό. Κάθε καλοκέρι χώρα πνίγεται, Εγώ τώρα κάτι άλλο, επειδή έχω και τράσο, θέλω και αφιέρωση. Λέγε. Επειδή είναι κάτι μάκια που γονομάνε με Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκι, θέλω να βάλει μερικά επιτεύγματα τη Νέα Δημοκρατία. Να μιλήσουμε περισσότερο για αυτά τα οποία έχουμε κάνει εδώ και 9 μήνε. Εδώ και 9 μήνε. Μέσα σε 9 μήνε έχουμε κάνει πολλά. Καμία βοήθεια, τίποτα, το σπίτι μου παραλίγο θα κεγόταν. Έχουμε αγανακτήσει την κυριολεξία. Η ελπίδα μα είναι να βαρεθεί η φωτιά να καίει και να σταματήσει μόνη τη. <ΣΣΣΣ> Οι ίδια άνθρωποι ζητάνε βοήθεια. Μπορεί να έχουν πνιγή άνθρωποι. Είναι θεαϊκική κατάσταση και δεν έχουμε ούτε νερό. Σαφνικά βλέπουμε δύο παιδιά της ΑΚ τρέχανε λέει παιδιά φύγετε έρχονται επιδρομή Κροάτες. Σκεφτείτε πόσα περισσότερα θα κάνουμε σε 4 χρόνια. Και θέλω να βάλει στο τέλος το μαλάκα της Λάρχο. Για τη μαλάκα σου είναι που βγήκε και είπε κιόλας ότι σας ψήφιζα 30 χρόνια γιατί τότε ήταν εβολεμένος. Εργαζόμενο από τα λιπάσματα καβάλλα. Ότι ξεβολεύονται κάποια στιγμή θα ξεβολευτούν όλοι, που έρχεται αυτό ο μαλάκα και ζητάει υποστήριξη σε μένα, από μένα που δεν ψήφιζα Νέα Δημοκρατία. Και πάω κάθε φορά που έρχεται κάτω και φωνάζω να πούμε υπέρ του. Έτσι για να μαθαίνουν μερικοί μερική επειδή άκουσα όλε τι επαναλήψει, έφαγα κοσέρ να κάνει σε τα μαλάκια σφορμού, το είπα. τι δουλειέ μα έχουμε, δεν θέλουμε ο Εύχο. Θέλουμε να πάμε στο Κοστάτσο, εκεί που δουλεύαμε πια ένα χρόνο. Δεν μα ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε ούτε το mata ute ti bota logo logo no logo Έλα, πώ το λέμε τα πράσινα. Εντάξει τώρα σήμερα μέρα που είναι, θα το κρατήσουμε βέβαια. Πράσινα μήλα, πράσινα μπερέ, τι άλλο. Όλα πράσινα, βασικά. Μπορώ να ζητήσω παραγγελία την Παρασκευή, δεν κάνει λόγω τη ημέρα. Κάνει. Λοιπόν, να μου βάλει τον Μπέο που λέει ρε κουρέτια, ρε κουρέτια πατεώνα πολιτικέ που λέει. Να του κολλήσει από πίσω μετά αυτό την ταινία με τον Κωνσταντίνο και την κοτού, η γη μου που είναι τον άντρα. Ρε Μπουρδά καραβάκο, Ρε Πολιτική Απατεώνα Μπας ρε καραβάκο. Τι κάνεις Ρε Μαστοβόλο, Κότοψα να με σκοτώσεις ρε, Τι δοπείς ρε, Τι ξαναπιάνουμε δουλειά Δεν τρέπες λίγο, Ρε Μπουρδά καραβάκο, Ρε Κουρέτε Μετά να βάλεις η Μουγιουκλάκη την ταινία γύρω από Ψάρια, ψάρια, ψάρια πουλάω Ψάρια πουλάω Τιλιάδες εκατομμύρια νεκρά ψάρια Παπαπαπα, που σπαρταράει Όχ, έχω σήμερα Και μετά το Τι γυρεύει τέτοια ώρα, που μέσα στη χώρα Δεν πιστεύω να σε κούραζα Όλα καλά Καλή συνέχεια από τον τέτοια ώρα Ο ψαράς μέσα στη χώρα Λάβετε τα ψάρια 100 μέτρα ρε, από το Διμήνι Μην αγαπείς σε καρδιά του Εδώ σε κάποια γειτονιά Θέλω να κάνω το βόλο μονακό Για έχασε την πετονιά του Ρε κουρέτα. Κι είναι τα μάχαζε για κλειστά Τα θάβεις τα ψάρια από μέσα Τι γυρεύει τέτοια ώρα Ο ψαράς μέσα στη χώρα Χώρα. Μετά πηγαίνουμε για κάνα τσίπουρο, εγώ θα το έλεγα του Πόλη τα εννιά μέρα δηλαδή Που είπε ο Χάρης Δούκας για τη χώρα και το χώρο. Εγώ μπορεί να έχω χρόνο. Λέω όμως ότι δεν έχει ο χώρος μου και η χώρα. Το χώρο κυρίως. Πού θα θυμάσαι τώρα. Πείνει το καλοκαίτητα είχε πει αυτά. Τώρα έχουμε 62 υποψηφίου προέδρους του Πασόχ. Τι σημασία έχει. Θέση μου έφερες στο μυαλό. Α, τι σου έφερε. Εκείνο το τηλεφώνημα της καθηγήτριας Αγγλικών που τη ρωτούσες αν έρχεται στο χώρο σου Στο δικό τη χώρο. Α, ναι. Αν το έλεγα τώρα θα με είχαν κρεμάσει για συξηθεί. Ναι, την αγγλικού αν μπορεί και ρίξε μέσα και τα αγγλικά του Τσίπρα. Α, δεν, μαζί. δεν ξέρω. Πώ σου έρθει αυτό ο συνειδημό, δεν μπορώ να καταλάβω. Έλαντε. Ρεκουρέτε! Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Παλούρδο. Ο ίδιο ναι. Μ' ακούτε. Ναι, παρακαλώ, πείτε μου ποιο είναι. Θα τηλεφωνώ εκ μέρου του Τσίγκριου Παναγιώτη. Μου έδωσε το τηλέφωνό σα. Τι να Είμαι καθηγήτρια Μου είπε ότι ενδιαφέρεστε για τι κόρε σα. Μα... Για τι κόρε μου, ναι. Θέλετε να αγοράσετε μία? Κουλάω. Την κόρη Καραμπό, κύρι. Τίποτα, ήταν ένα χιμωράκι γιατί σαμπαλούρδο έχω χιούμορ. Πείτε μου λίγο, εσεί κάνετε μαθημά τα The question is, is there any alternative? Μάλιστα, κάνω μαθημά. Πόσο πάει η ώρα? Τα αγοράζω, κόρε. Αναλόγω στο επίπεδο. Θα μου πείτε την ηλικία του. Είναι 10 και 12. Έχουν κάνει καθόλου αγγλικά? Έχουν κάνει, ναι, καθόλου. Έχουν κάνει ή δεν έχουν κάνει τώρα. Αυτό που μου απαντήσατε, που με ρωτήσατε. Is an emphatic guess. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο και έχω μάθει να θέλετε να συνεργαφέ. Πείτε τυμές. μου λίγο πόσο πάει η ώρα να ξέρω πάνω κάτω που παίρνουν τιμέ. Παίζουν παίζουν παίζουν ένα ευρώ τιμών. Πριν χάσουμε το ευρώ να μάθουμε το ευρώ στον τιμό. <laughs> Δεύτερο χειμώνο. <χυμόρ. laughs> Πείτε <laughs> μου ένα ευρώ να ξέρω πάνω κάτω, κυρία μου αγγλικού <laughs> Καταρχά δεν είμαι αγγλικού Είμαι καθηγητία αγγλικών Εντάξει, τώρα εκεί θα τα χαλάσουμε, <laughs> αγγλικά δεν διδάσκεται. Και <laughs> αγλικού, αγλικά λέει και <laughs> καθηγήτρια αγγλικών καθηγήτρια αγλικά, έγινε τώρα. Καταλαβαίνω, είπαμε να κάνουμε χειμωρά αλλά μιλάνε πέντε λεπτά και δεν έχουμε συνεργάσει. Εβαζα λέω. Πώ θα πάει η ώρα και δεν μου λέτε. Να σα εξηγώ. Πηγαίνει αναλόγω με το επίπεδο. Ωραία. Άλλη τιμή παίρνω στο Junior Ray. Maybe she will be upset. Και άλλη τιμή παίρνω στη Lower. Ε, καλά, Lower είναι και πιο μερακλήτε. Να σα πω, ε, πείτε μου λίγο, έρχεστε στο χώρο μα ή ήρχομαστε εμεί στο χώρο σα. Εγώ έρχομαι. Στο χώρο μα. Ωραία, yeah. ελεύθερα πια σήματα. Είστε μεγάλο μαλάκα, εσύ, αγόρι μου. Είσαι πολύ μεγάλο μαλάκα. Καλές τα αγγλικά θα τα κάνουμε. Yeah. You're the of Θυμάστε το τέλο, αφιέρωση. Το τέλο, ναι. Πε μου τη σιάτηγος. Αυτό παίζουμε μόνο τέλο. Ναι, λοιπόν, θα βάλεις στη. Το τέλο το έχω κάνει πολλούς, όμως, με πολλού όμω, με καραμαλί, yeah. με διάφορου. Άκου τώρα ρε μαλάκα. Βάλτε το τσιμπαρστιβιά μαυαριέτε. Τι ποιον, πώς. παιδί μου. Αφιέρωση, πορε, περίμενε, καινούριο. Βάζει τη φίλη μα από το σούπερ μάρκετ που σου κολλάει. Και αυτά που λες εσύ βάζει το μυτσοτάκι. Αυτού του δύο. Η κοπέλα από το σούπερ μάρκετ και το μυτσοτάκι. Εντάξει, καβιάρι μου. Ρε κουρέτε. Έλα, η Ειρήνη είμαι. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκη. Πρώτα απ' όλα έχει καταλάβει ποια είμαι. Δεν μα νοιάζει. Έλα, ρε, μωρό μου, πια είμαι στο καράβι που έγινα, Θα γυρίσω αύριο, έρχομαι μονοήμερα. Πάμε στη θάλασσα. Δεν μου βγαίνει, πότε θα βρει Σε τέσσερα χρόνια. Υπάρχει κόσμο που σε χρειάζεται. Θα κάνει κάτι γι' αυτό. Θα ξύσω, πena αρχίδια μου. Έλα, χάιδεψε ψεμόρου μου. Σα παρακαλώ, συγκρατηθείτε. Γιατί δεν μπορείτε να βγει δέξω. Πλημμύρισα <Καιχε> χαρά. τέτοια κι ξεχάσουν τα φεάδια, και αυτά κι αν τα πόλια, και αυτά Σε λίγα χρόνια θάλασσα τα γρεβενά. Αύριο έχει η με η τα γενέθλια mm. Θέλω να τους το τραγούδι, μόνο να γελάσει με το Μύρτο Πασχαλή Έγινε. Θα ανταμώσουν στο φεστιβάλ Σας κοιτάζω και ελπίζω Μια ματιά σας να πέσει κι εδώ Το παράπονο αρχίζω Πες τη σου να παίξω κι εγώ Έλα μόνο να γελάς Έλα μη σταματάς Έλα να με φυλά. την μπάμπο, ρε, βάλε μας τη με ρε πως συναχωρέθηκα που πέθανε αυτή ήταν η ροα ρε ήταν η μόνη 90 πλας και εκείνα καταλάβεις τι αξία είχες εσύ μόνο εσένα ακούγε βάλε μας την ξανακούσαν πάλι ο θεός την ψυχούλα της ναι από σωρά μπάμπο Μπορεί. Α, Αμπορή τον έφαγε και τον Ζάχο Ήθελα να σου πω ότι αύριο έχω στα γενέθλιά μου. Γίνομαι 92. Α, άντε να τα κατοστήσει τώρα τι είναι αυτό. Καλή ευχή είναι, 8 χρόνια είναι ακόμα. <ΣΣΣΣΣ> Κάνω μια ευχή διάρκεια 8 ετών βέβαια, δεν είναι κακή. <ΣΣΣ> να μαζήσει. Πολύχρονη να είσαι. Ευχαριστώ. <ΣΣΣ> Πολύχρονη και οξυδερκή. Πώ? Γάμισε το, άστο. Να παίρνει τηλέφωνο. Πόσο καιρό για βαρύνα και το.